Ο μικρός λαό δεν πολεμά. Παλιά είναι το τραγούδι από παλιέ εποχέ. Αλλά να πεις? θα μπορούσε να είναι και έτσι. Ε, δεν τον βλέπω ότι είναι ο πόλεμο. Να. Δεν ξέρω αύριο, μεθαύριο, τι μπορεί να γίνει. Τώρα, 1 και 13 τη 20η. έχουμε σήμερα, 25, 25 Ιουνίου. 26 πήγε. 25, Α, Αύριο 26. Όμως. Ναι, μπράβο, στο, και μεθαύριο 27. Πάντα Πάλη δίκιο. Είναι. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, τίποτα, περιμένουμε από τους καναπέδες. Άλλοι λένε για λευκό καπνό, όπως είπε και ο ανταποκριτή μας πριν. Υπάρχει μια απορία γενικότερη για το τι ακριβώς γίνεται. Παρ' όλα αυτά, βάλτε το τραγούδι εκεί να υπάρχει, δεν ξέρεις ποτέ. Ε, τουλάχιστον αν δεν θε, μπορούμε να τα κάνουμε τώρα, να θυμηθούμε τι κάναμε κάποτε. Έτσι ραγίζουν τα λιθάρια. Να δούμε. Να τι, αν θα ραγγίσουν τα, τα λιθάρια. Δεν θα να... ραγίσουν τα λιθάρια, μην φοβάσαι, Δεν θέλει και μεγάλο κομμάτι να γιατί... ραγγίσουν να τα λιθάρια. Να ραγγίζουν από αξιοπρέπεια, από τώρα. Μπορεί να ραγίσουν από τα λιθάρια. Δεν ραγίζουν έτσι. Α, αν υπάρχει ο λευκό Καπνός που από ό,τι λένε δηλαδή ότι έχει καταλήξει ο Τσίπρα με, με την πενταμερή-έξα και πάμε στο Eurogroup, και αν και το Eurogroup θα εγκρίνει, γιατί εδώ κάθε μία ώρα γίνονται διάφορα. Τα 8 δι τη κυβέρνηση προχθέ θα παραμείνουν 8 δι ή θα έχουν γίνει. 11. Για να μπορεί. ξέρουμε πώ θα πανηγυρίσουμε. Και τι ακριβώ θα πανηγυρίσουμε. Γιατί στην καλύτερη έχουμε 8 δι. Στην καλύτερη. Κοίταξε να δει. Όταν ανοίγει τη διάμετρο, να το πω κομψά, ναι. 8 δι, το 8 να γίνει 11 δεν αλλάζει δεν υπάρχει, κάτι. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι. Ε, τι να κάνει όμω, δεν μπορούσε να Ό, κάνει. Ότι θα αυτό. σε ξεχυλώσει. Σκληροί, το, το 11 θα σε ξεχυλώσει. Είναι πολύ σκληροί Ευρωπαίοι εταίροι. Το 8 δεν είναι ήδη ξέχυλο. Ε, από μηδέν εκλέχθηκε για μηδέν δις Με, ε. βγήκαμε για μηδέν δις θα έδινε και 11 δις ε. εκείνα τα προγράμματα Θεσσαλονίκης πάνω αυτά τα συζητάει κανεί. μηδέν φόρους γιατί δεν μπορούσε η Ελλάδα να αντέξει άλλους φόρους πέντε χρόνια αυτός ο λαός μάτων όλα αυτά τα λέγανε πάρε ένα οχτάρι δις και τώρα συνεχίζουμε για τα υπόλοιπα ε, δεν θα το πανηγυρίσουμε κι όλα αυτό πόσο σουρθεί εκτεκτής φορά. Δεν έχω πάει ακόμα. Πήρε μια παράταση. Πήρε μια παράταση. Δεν έχω πάει πουθενά. Ούτε συλλογιστέ ούτε τίποτα. Α. Πήρε παράταση. Τι χρειάζεται, τελευταία μέρα. Α το για τέτοια είμαστε. Ε, όχι, όχι. Κάτσε δεν... να δούμε. Δεν θα γίνουν κιόλα, να ξέρει. Τι δεν θα γίνει απ' όλα. Δεν θα έχουμε εκ τη σορά φέτο. Όχι. Δεν θα έχουμε. Ε, ναι, ξέρω έχω και πιστεύσει. βλέπω εδώ ότι ο ανταποκριτή μα πριν είπε για λευκό καπνό, ενώ άλλα μέσα δεν δίνουν αυτή την εικόνα. Υπάρχει mm. ένα μπέρδεμα, και αυτό δεν και εμεί δεν είναι τόσο ρευστά έτσι κι αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε εμείς μακριά, είναι τόσες πολλές οι πηγές. Είναι τέτοιες οι, τα αντικρουόμενα συμφέροντα ακόμη και στην πληροφόρηση, αλλά ακόμη και μέσα στις συζητήσεις που θα περιμένουμε λίγο, έτσι κι εδώ εμείς λειτουργούμε και πιο χαλαρωτικά. Στο μαγκαζίνο όμως στις δύο νομίζω θα έχει ξεκαθαρίσει κάπω. Το ψάχνουν και οι συνάδελφοι να δούμε τι ακριβώ. Καλαρωτικά, έχουμε πει τον Λευκό Καπνό. Τέσσερι <laughs> μήνε τώρα αν θα γίνει. θα βγει. Όχι, άλλο λέω. Αποστόλη μου. Ναι, θυμίζω. Ναι. Ε, το τι. Το είναι τέτοιε ή Το ξέρει κιόλα. Δηλαδή, εμεί τώρα, παράδειγμα, για την τηλεοπτική εκπομπή τη Δευτέρα. Πρέπει να γράψουμε σήμερα και αύριο αυτά που βλέπουν όσοι τα βλέπουν. Είναι, είναι. το μόνιμό μα θέμα τον τελευταίο μήνα. Πώ θα τα προλάβουμε. Όχι. Σε τι μούντι είμαστε. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε γράψει ότι συμφωνήσανε. Και έγινε μετά η, η, η τότε ρήξη, η έκτη ρήξη. ρήξη εισαγωγικά, Τα αλλάξαμε. Η ρήξη τη βδομάδα. Η ρήξη του τριμέρου. Τα αλλάξαμε, τα ξαναλάξαμε. Ό,τι λέμε εδώ ισχύει για τώρα. Μία και δεκαέξι πρώτα λεπτά. Τη 25η Ιουνίου. Να βγαίνουμε live. Στα γενικά τώρα, ισχύουν αυτά που έχουμε πει ότι με το λιοντάρι όταν το κοιτά απέναντι πεινασμένο δεν διαπραγματεύεσαι, ή φεύγει, την κάνει τρέχοντα, ή το πυροβόλη. Όλα τα υπόλοιπα δεν μπορούν να γίνουν, θα σε φάει το λιοντάρι. Είτε λέγει Παπανδρέου, είτε λέγει Σαμαρά, είτε λέγει Τσίπρα. Είτε είσαι δεξιό όπω ο Σαμαρά, είτε είσαι δεξιό ο Παπανδρέου, είτε είσαι αριστερό όπω ο ίδιο λέει και μόνο αυτό, αλέξη Τσίπρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι ωραία παραμύθια. Για να περνάει η ώρα. Χαμένοι βγαίνουμε και από αυτή τη συμφωνία. Χαμένοι βγήκαμε και από την προηγούμενη και από το προ προηγούμενο Κανένα μνημόνιο δεν έσωσε κανέναν λαό. Κανένα δουνουτού από που πέρασε δεν άφησε πίσω χώρα. Άφησε κομμάτια. Εμεί εδώ το πρωτότυπο είναι ότι συνεχίζεται πέντε χρόνια αυτό το πράγμα με ελπίδε συνεχώ ότι θα πάμε καλύτερα. Θα έρθει και αυτή η συμφωνία, αν έρθει, με λευκό καπνό τώρα ή με λευκό καπνό το απόγευμα ή με και ακόμα γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει έτσι κι αλλιώς εδώ και αν περάσει αυτή η συμφωνία όλο αυτό εν πάση περιπτώσει είναι ένα διέξοδο το καταλαβαίνει ο καθένας αυτή είναι Μήπως... η Ευρώπη που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει πως όλα αυτά είναι στα πλαίσια της εμπάθειάς μας για το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε της καμία εμπάθεια για το ΣΥΡΙΖΑ στη δεδομένη στιγμή δεν μετράει καμία εμπάθεια για κανένα κόμμα Απλά όταν βλέπει ότι γίνεται κάτι λάθο, εντάξει να, να, να, να περιμένουμε να γίνει διαπραγμάτευση και μην να μην πανηγυρίσουμε μην για τα. Αυτό το λέω και εγώ, ότι είναι πολύ πιθανό να μην περάσει. Έχει λαφαζάνη η ζωή, Μητρόπονο. Ναι, ναι, ναι, Έχει ναι. κόσμο. Καμία αντίρρηση. Που θα αν αλλάξουν τελευταία στιγμή. Αν, δεν ψηφιστεί, αν δεν ψηφιστεί, ε, δεν το αφήνει έτσι τραλαλαλαλό, προετοιμάζεσαι για τη μη ψήφιση και προετοιμάζει και τον κόσμο για τα δύσκολα που επίση θα έρθουν. Αλλιώ δεν έχει νόημα. Η όποια ρήξη, αν τελεία, δεν διαφωνώ και φεύγω, δεν έχει νόημα. Μπορεί να είναι χειρότερο από οτιδήποτε άλλο. Ρίξει με πρόγραμμα και με επόμενη μέρα και με οργάνωση και με στόχου για να τελειωτικά και ριζικά να φύγουμε από όλα αυτά, ναι. Ε, αυτό το βλέπει. Εγώ δεν το βλέπω. Και τι θα φωνάζουμε σήμερα, Χαμπέμπου Μνημόνιουμ. Δεν ξέρω τι θα φωνάζουμε. <laughs> <laughs> <laughs> τι <laughs> ώρα θα φωνάζουμε <laughs> αυτό που θα φωνάζουμε. Έλατε. Λοιπόν, ο Άδωνη πριν κάνα δύο ώρε στο βήμα Άντε πάλι. έθεσε τα πράγματα όπω ακριβώ οι δανειστέ τα θέτουν. Και είναι πολύ ωραίο γιατί. Ο Σόιμπλε δεν μπορεί να μιλήσει. Άψερε, περίμενε. Ο Γιούγκερ δεν μπορεί να μιλήσει. Το λε έχει εκπροσωπεί του δανειστέ, ο Άβωνε. Όχι. Είναι ο ίδιο. είναι ο ίδιο ένα από του δανειστέ. Άρα, ή θα καταλάβει ο Έλληνα ότι όσο υποστηρίζει η ΣΥΡΙΖΑ θα, θα έχει και 23 το λάδι και το γάλα και 33 και 43 και 53 και όσο χρειαστεί για να βγουν τα λεφτά. Ή θα καταλάβει ότι ο άλλο τρόπο είναι Διώχουμε χρήμα του κομμουνιστές <Κι> Διώχουμε χρήμα του και φτιάχνουμε μια κυβέρνηση που θα κάνει αυτό που έχει κάνει όλο ο υπόλοιπο πλανήτη. Δηλαδή μείωση δαπανών, διαδρομέ και και φιλελεύθερη οικονομία. Διόγουμε του κομμιστέ. Κάτι τέτοιο. Δεν Πότε κάτι ήρθαν, ήρθαν, ήρθαν οι κομμουνιστές. Από, για να του διώξουμε πριν να του έχουμε. Oh. Το μυαλό του άδενου είναι κομιστέ. Και όχι μόνο στο μυαλό του άδενη, ο αντιπροεδροί τη Γερμανία το είχε πει και κάτι άλλοι λένε ότι είναι κομμουνιστική κυβέρνηση αυτό που έχουμε. Αυτό είναι το ένα ανέκδοτο. τι θεωρούν η ξέννη για μα. <laughs> <Ναι>. Τι ζούμε. <laughs> <Ο> τι ζούμε, <laughs> θέμου, τι γίνεται? Ναι. Και ένια να διώξουμε του κομιστέ για να διαφαρμοστεί ελεύθερη. Αυτή τώρα τα πράγματα θα ακούσουμε σε λίγο. Πολύ πιθανότητα. Δηλαδή τα οχτώ τη είναι κομιστική λογική. Δεν είναι. Δεν ξέρω. Περίμενε. Ήδη λένε ότι είναι σε Λένε ότι είναι αριστερή. Οφυπιά στα μακαρόνια που είναι πολιτισμόδας από προχτές, είναι κομμουνιστική λογική. Όχι. Δεν ξέρω. Μακαρόνια είναι σιγά. <laughs> Τόσα φαγητά έχει. Μια χαρά είναι τα μακαρόνια. Τρώτε <laughs> μακαρόνια. <laughs> <laughs> Οι ποιότητες όλοι σας γνωστοί. Ε, όλα αυτά γίνονται σε μια Ευρώπη. Νομίζω τουλάχιστον αυτό το πεντάμινο, αν κάτι κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και στο μυαλό του τελευταίου Έλληνα, γιατί υπήρχαν αρκετοί που δεν πίστευαν ή πίστευαν εν περιπτώσει ότι μέσα σε αυτή την Ευρώπη υπάρχουν αξίε και μπορούμε να βρούμε λύση. Εγώ σου λέω: και λύση να βρεθεί τώρα προσωρινή μια, μια συμφωνία, ένα μνημόνιο. αυτή είναι η εταίροι μα. Με αυτή τη συμπεριφορά, με κόκκινε διορθώσει, αυτό είναι η αξίε τη Ευρώπη. Μπορεί αυτό δέχεται. να αλλάξει κάποτε, μπορεί αυτό να αλλάξει όταν το κέρδο είναι πάνω από λαού. Είναι η μοναδική αξία αυτή τη Ευρώπη, με το ευρώ βεβαίω στην κορονίδα. Μπορεί αυτό να αλλάξει, ακόμη και αν παλέψουν πάρα πολλοί από κάτω να το κάνουν διαφορετικό, Ναι. Αζήσουμε την ουτοπία. Ότι μέσα από την ουτοπία ζω και εγώ. Με τον ίδιο τρόπο ότι θα αλλάξει κάποτε. Αποβαθίζοντα τον ίδιο δρόμο. Τον ίδιο ότι δρόμο. Τον θα αλλάξει, δεν ξέρει. Τι ορθίζει ο καθένα. Είναι το κοινό μα σπίτι, που έχει πει ο Αλέξι, και είναι να τα θυμόμαστε αυτά. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μα σπίτι. Οφείλουμε να εργαστούμε σεβόμενοι τους κανόνες που διέπουν τη συγκατοίκησή μας στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα και σεβόμενοι την ισοτιμία των κρατών μελών. Διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ευρωζώνη δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Είμαστε όλοι συγκάτοικοι και οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον. Πολύ ωραίο αυτό, το κοινό μα ευρωπαϊκό, και κοινό, μέλλον, ευρωπαϊκό. Ναι, μέλλον. Και μέλλον κοινάς, και κοινό. Το κοινό εμένα με αγχώνει. Μέλλον κάποιοι λαοί του βορρά έχουν σίγουρα. Από ό,τι φαίνεται και μέχρι στιγμής, τουλάχιστον άμεσο μέλλον. Εδώ είναι νότιοι δεν νομίζω να έχουμε μέλλον ή αν είναι θα είναι με, χρωματισμένο με πολύ σκούρα, έτσι καταθλιπτικά χρώματα. Έλληνο φρένια πάντω, εδώ με τι πληροφορίε να φεύγουν πάνω από τα κεφάλια μα, με έντονε διεργασίες στην Ευρώπη για να βρεθεί λύση yeah. και να είναι κάτι αισιόδοξο όπως τα περισσότερα μέσα ενημέρωση φαντάζονται, ονειρεύονται, προσπαθούν, επιδιώκουν και περιγράφουν. Και να πάμε ήρεμοι για διακοπέ, ρε παιδί μου. Ναι, <laughs> <laughs> <laughs> Και ερχόμενο μετά το Σεπτέμβρη, τι. Να αντιμετωπίσουμε, ό,τι είναι. Βρεις. Καταρχήν με τι δηλώσει που θα έχουμε κάνει στι φορολογικέ, θα θα πάμε ήρεμοι. Ή δεν θα πάμε ήρεμοι. <laughs> <ή> <laughs> η ηρεμία έχει τελειώσει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια λοιπόν πάμε σε διαφημίσεις ο Μάριος Κάκης δημιουργεί τον ήχο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα για να τα δούμε εμείς ή SMS γράφοντας real και νό no, το και αποστολή στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο ή στο Twitter, Facebook Twitter πιο πολύ που είναι και πιο εύκολο το παρακολουθούμε εμείς εδώ πάμε στις διαφημίσεις και συνεχίζουμε Τελειώνεται! Τελειώνεται γιατί χανόμαστε! Τελειώνεται! Τελειώνεται γιατί χανόμαστε! Το λέει ο άνθρωπο, όπω μπορεί, τον έχουν εκεί, τον ταλαιπωρούνε. Κάθε μέρα βέβαια. Άλλο λέγαμε πάλι. Τη Γιατί χανόμαστε, άλλο λέγαμε. Να κάνουμε, τώρα θα τελειώνουμε. Τέλο πάντων. Δηλαδή μπορεί να βάλει ο καθένα. Γίνει αφού το άλλο. Αφού γίνει το άλλο, τελειώνεται κιόλα. Δεν ξέρω. Μην πασατέλειωτο. Κάτσε να τελειώσει το τρίμερο να φτάσουμε στην... στην ε, ας υποθέσουμε ότι σήμερα γίνεται το Eurogroup και εγκρίνεται αυτή η βάση συμφωνίας ή όποια συμφωνία έχει γίνει, αν έχει γίνει συμφωνία και τα λοιπά. Και αν ισχύει ο Λευκός Καπνός. Και αν ισχύει, ναι, και τα άλλα, όλα αυτά. Και γίνεται και η σύνοδος κορυφής και υποθέτουμε ότι και εκεί περνάει, εγκρίνεται και βγαίνουν μετά και κάνουν δηλώσεις. Μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να έχουν ψηφιστεί όλα. Τι είναι γίνεται. αυτό που θα γίνει μέσα σε τρει μέρε, δύο, και προλαβαίνει. περάσουν αγκαστοί στη ζωή. Ή θα αναγκαστεί να τα κάνει με ένα νόμο και ένα άρθρο όλα. Ένα νόμο όπω θα καταργούσε με ένα νόμο με και ένα, ένα άρθρο. άρθρο τα προηγούμενα μνημόνια που είχαν έρθει επίση με ένα νόμο και ένα άρθρο. Περίμενε. Μήπω με την ψήφιση του νέου μνημονίου με ένα νόμο και ένα άρθρο καταργούνται τα προηγούμενα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Μήπω αυτό εννοούσε. Δεν ξέρω αν θα έρθει νέο μνημόνιο. Αυτό δεν ξέρω αν πράγμα. δεν θα έρθει νέο μνημόνιο. Δεν καταργείται τίποτα από αυτά που έκανε ο Σαμαρά Κιουβενιζέλ. Αυτά δεν καταργούνται απολύτως παραμένουν όλα κανονικά πάνω σε αυτά, φορτώνονται και τα καινούρια, βιαστικός. είτε τα πούμε μνημόνια. Τι βιαστικός, βιαστικός. μα δεν καταργούνται, δεν ξέρεις. Τι <laughs> 500 νόμοι, να καλά σε με μένα. Ο Μητρόπολη τι λέει. Αυτά λέει. Ακριβώ. <laughs> Ο Λαφαζάνη είναι περίεργη σκιοποίηση. Δεν μιλάει, ναι, με, αλλά... Τι γίνεται, βράζει. <laughs> γράφει η <στο> κομμουνιστική <laughs> αριστερή πλατφόρμα βράζει <laughs> από κάτω. Θα γίνει φοβάμαι. Λαζάνι που βράζει η κομμουνιστική πλατφόρμα. Λαφάζάνι <laughs> με, <laughs> με γιώτα. Λαφαζάνη που βράζει. Κοίτα, όλοι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή μπορεί να δει τώρα στι ψηφοφορίε αν γίνουν να την κάνει. Η Ραχίλ, να την κάνει ο Μιχελό Μιχελογιανάκη που το έχει πει. Η Ραχίλ ω τι, ω πολυκομμουνιστή. Ξέρω, τι λέω, το υπόθεση, α, υπόθεση. Α, Μπορεί α, να φύγουν όλοι αυτοί. Ο, ο... Μητρόπουλο Η κομμουνιστική πλατφόρμα θα φύγει τελευταία, αν φύγει. Α, δεν φεύγει, μη φοβάσαι. Α, δεν προ... Και Ο καμένο δεν θα ψηφίσει. Είπε προχθέ θα φύγω αν έρθει για τα νησιά. Ήρθε για τα νησιά. Α, για τα νησιά. Α, το συζητάνε κανονικά. Να έρθει η απαλλαγή. Και ο έρθει για τον Όλπο. Ναι, όλοι παραμένουν να δούμε. Ναι, αυτό επειδή το είχαμε δει και παλιά και τους λέγαμε κολοτούμπες και κότες ναι. Τους αριστερούς, ξέρει το Καμένος Δεν μπορείς να τους λες να συμπεριφέρονται έτσι Η αριστερά έχει άλλο ήθο. Περίμενε, μόνο ο Καμένος ξέρετε Όχι, Α, δεν είναι ο Ιραχήλ, αριστερός ο Μητρόπουλος. Ε, Ναι αυτό λέω αίνε και αυτοί ο μητρόπουλος τώρα έγινε αριστερό ήταν στο πασόκ ο μητρόπουλος το ήταν στο μέριστερός μόνος αριστερός, αριστερός, αριστερός. Είναι. αριστερός, είναι. αριστερός είναι. λένε στο πασόκ είσαι αριστερός, είσαι αριστερός τελείως σωστό ναι. πώς δες πώς δες και αυτόν φόφυ υπάρχει και λένε εδώ και αυτή. έχω να μίνιμα ναι Α, εντάξει. Καλή εκπομπή στο πιο γλυκό αντικειμενικό κουμούνι, σε να λέει, και στο τζολιά μου. Ένα πράγμα θα σα πω: Να τρέμε όλα φαζάνη. Έρχεται ο Μιχελογιανάκη. Αυτή είναι. Θα γίνει αλλαγή στην κομμουνιστική πλατφόρμα, εκεί στην αριστερή πλατφόρμα του Σύνδεσσα. Αλλαγή, αλλαγή ηγεσία. Κάτι τέτοιο. Τελετή. Από πω και ένα καλησπέρα στην Ερυψό που μου ζητάνε να πω. Ναι, πάντα, ζητάνε. πάντα μου το ζητάνε. Και να σου πω. Α, α εδώ, σε έχω, εδώ σε έχω. Πάλι παρόν θα ψηφίσει το κουκουέρε συντρόφια. <laughs> Ούτε ηθαγένεια. <laughs> ε, ναι, σου πω. για να δω. Αυτό είναι, έρχεται νομίζω σήμερα. Αν λειτουργήσει Βουλή, ε, ψηφίζουν το νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια. Και το έβλεπα και χθε και στο Twitter. Αυτό είναι με τη μορφή. Είναι ερώτηση αυτό που μου απευθύνε τώρα. Είναι ερώτηση, είναι ερώτηση. Έχω και κι άλλο, κι άλλο. Το κυκλώνω κι από άλλον Καλησπέρα. Για ποιο λόγο το κουκουέ δεν ψηφίζει για την Ιθαγένεια. Ωραία, είναι δεύτερη ερώτηση αυτό. Δεύτερη ερώτηση, ναι. Αυτό είναι τοποθέτηση, δεν είναι ερώτηση. Γαμότ. Α έχει ερωτηματικό Ναι, είναι τοποθέτηση. Που να σου πω γιατί τοποθέτηση. Γιατί θεωρεί. Ότι αυτό που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ ο νόμος είναι κάτι πολύ καλό και όποιο δεν το ψηφίζει κάνει κάτι πολύ κακό. Αυτό είναι η τοποθέτηση. Ε, δεν ξέρω ακριβώ του λόγου που θα ψηφίσει παρών. Ξέρω όμω ότι την ε, πρόλαβα να ακούσω χθε λίγο, καθένα από αυτού που κάνει ρωτή καλό, είναι αν θέλει, πριν βγάλει το συμπέρασμα, αλλά θα μου πει δεν το βγάζουμε για άλλα κι άλλα γιατί να το βγάλουμε γι' αυτό. Να πάει να δει για ποιο λόγο κάποιο που κατηγορείται ε, κάνει αυτό που κάνει. Ε, από ό,τι έχω δει, ψηφίζει παρόν, μεταξύ άλλων, επειδή βάζει κριτήρια, δεν δίνει όλα τα παιδιά ηθαγένεια που έχουν γεννηθεί εδώ. Δεν είναι δηλαδή όπω έλεγε προεκλογικά, Όχι. ότι θα είναι δεν σε όλα είναι. τα παιδιά. Και από ό,τι είδε η θέση του κουκουέ να δοθεί σε όλα τα παιδιά, αν αν ο γονέα έχει άδεια παραμονής Όποιο γεννιέται στην Ελλάδα, όποια ψυχή, τυχερό ή άτυχο παιδάκι, τυχαίνει να γεννηθεί εδώ, παίρνει και την ηθαγένεια. Καθαρό, ωραίο, δίκαιο. Όλα τα άλλα είναι. Άδικα, βρώμικα και όχι καθαρά. Γι' αυτό, θυμίζει... αυτό ψηφίζει παρόν. Yeah. Τι αρέσει Εσένα, που ρώτησε, το παρόν ή ο νόμο που περνάει τώρα που δεν δίνει σε όλα τα παιδάκια γιατί πρέπει, βάζει κάτι όρου. Ο γονέα να έχει μια άδεια, να μην έχει παραμονή. Αρχίζουν τα κοσκινίσματα. Σαν το πλεόνασμα του Σαμαρά μου θυμίζει αυτό το περσινό. Θέλω να πω, όλοι κάνουν λάθο και κανείς. τα κόμματα και και και, και, και λάθο στιγμέ και. Αλλά να του βρίσουμε, να του κατηγορήσουμε, καμία αντίρρηση. Εμεί εδώ μάλιστα το κάνουμε και επαγγελματικά την ισοπαίδωση. Ψάξ πριν το πει, πριν κάνει την ερώτηση, γιατί μα ήταν από χθε να το σχολιάσουμε, γι' αυτό το σχολιάσαμε κιόλα. Λοιπόν, γιατί άλλο είναι τα λόγια και όταν γίνει κυβέρνηση είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και όταν πρέπει να κινηθείς μέσα σε, στα πλαίσια τη Ευρώπη με τα Δουβλίνα 5, 6, 2, 3 και με όλα αυτά τα φίλτρα που βάζει επίση, πρέπει να είσαι νομοταγή. Γιατί ή θα είσαι ρήξη σε όλα, ή δεν μπορεί να είσαι στα μισά υποταγμένος και στα μισά να το παίζει ότι κάνει τα χαμού ρίξει. Ουδενά δεν γίνεται. Τι... Λέω εδώ τι τώρα τί τί με τις λέγεται. διαπραγματεύσεις τι με ναι, τις εντάξει. διαπραγματεύσεις έχει ακουστεί και πέντε φορές η λέξη θα σπάμε, δεν θα συμφωνήσουμε δεν, mm. δεν, δε, δε. Τώρα τι ακούγεται, ας μην μείνουμε στο τι ακούγεται. Εντάξει, μεγάλο κουβέντα. Γιατί ναι. και πέντε μήνες ρίξει, ακουγόταν ρίξη, ρίξη, δεν θα έφτω και ήρθαν οκτώδεις. Χωρίς να σκίσει κανένα μνημόνιο από τα προηγούμενα. Σαμαρά τουλάχιστον, τα άσκησε μέρα-μέρα. Δευτερόλεπτο, δευτερόλεπτο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή. Το ότι βγαίνουν όλοι οι δεξιοί. Ζήτωσα μαρά, να έρθει ο Σαμαρά. Βγαίνουν οι δεξιοί και το παίζουν αντιμνημονιακοί. Λε και δεν θυμόμαστε πέντε μήνε πριν τι λέγανε και ναι. τι κάνανε. Ε, ο Βορρήτη χθε βράδυ ήταν με τον κουρουκλή στο Μέγκα. Γεια σου Μάρια μου, γεια σου. Θε έναν αριθμό. 8 δι που μπορεί να γίνουν δέκα δι. 11 8. <laughs> Αν υποψιαστώ <laughs> ότι τα 8 δι μετά από όλο αυτό το τρίμερο γίνανε 10. Oh, oh, oh. Θα πεθάνω που λέει είναι και, ο... Ο... και τα δύο Έλεγε του Χαρδούβελ. και το δύο του μαζί. <laughs> Δεν το ανανοσταλγίσατε το Μέλ Καρδούβελ. <laughs> Πάρτε το και αυτό το μαζί με ναι, ναι, ναι ήταν για έξι μήνε, ήταν για δύο χρόνια. Ε, ωραία, το πα, πα, πα, πάρε το άθροισμα εσύ και το το το πορεύσου για τα, τον επόμενο. Για δυόμιση χρόνια να πάμε. Ε, ο Σταύρο Θεοδωράκη ήταν χτε εκεί και συνέφαγε με του Ευρωπαίου ηγέτε. Ο κύριο Σταύρο Θεοδωράκη. Ε, όχι, δεν θα κορυδεύω όμω και μεταξύ άλλων. Όχι. Ο Μα το Σταύρος σέβεται Ευρώπη. η Ευρώπη, τον αναγνωρίζει. Εμεί γιατί. Το μπουσάρι Ευρώπη, το μπλασάρι Ευρώπη. Ενώ εμεί εδώ ξέρουμε πολύ ακριβ, Άλλο ένα κριτήριο για το τι μπάχαλο είναι η Ευρώπη είναι αυτό και την μπάχαλο. Προσπαθούν να κάνουν δουλειέ οι άνθρωποι και επειδή δεν υπάρχει πολιτικό προσωπικό, είναι όλοι. Στα πολύ κάτω του, βρήκανε τον Σταύρο να κρατηθούν και τον καλούνε στα γεύματα και τρώει ο Σταύρο και κάνει και δηλώσει. Μετά είχε βγει η χορτά του φαγωμένο στην Όλγα Τρέμη και έλεγε τα δικά του. Γιατί όμω πήγε ο Σταύρο στην Ευρώπη. Γιατί είναι σοβαρός. Αυτό το θέμα με την διαπραγμάτευση είχε αναγορευτεί ω το κυρίαρχο θέμα τη χώρα. Πρέπει να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά είμαι πολύ καλό στα παζάρια και στι διαπραγματεύσει. Δηλαδή είμαι καλό. Είναι από τα μου, επειδή έχω υπάρξει και σε διάφορε άλλε δουλειέ πριν τη δημοσιογραφία. Μπορώ λοιπόν να ψυχολογήσω τον άλλον και να κάνω μια καλή διαπραγμάτευση. Και να διαπραγματευτώ καλύτερα, α πούμε, από το μια πώληση μέχρι ε, μια αγορά ή ε, κάποιο εθνικό ζήτημα. Μπράβο! Από μια πώληση, από μια αγορά σπιτιού προφανώ ή δεν ξέρουν ένα συμβόλαιο τηλεοπτικό, μέχρι ένα εθνικό ζήτημα. Άμα είναι καλό στα παζά, για να πάει να πουλήσει καμιά κοιλώτα στη λαϊκή, τι μα έρθει εδώ να κάνει τι τον Ευρωπαίο. Ναι. Δεν απέχει η χώρα έτσι όπως ε, την έχουν καταντήσει με αυτή την εικόνα που Σε μόλις μας θέλωσες. Σε ποια γλώσσα συνεννοείται ο Τάσος. Ο Τάσος, ο... Ο Σταύρος. Ο Ο, ο, Táσος, ο, <laughs> λένε, ο Σταύρος. Με τα μάτια. Δεν μου με τα ελληνικά να γελάσω. Ε... <laughs> γιατί τα αγγλικά δεν τα ξέρει. <laughs> με τα ελληνικά συνήθω. Αυτό θα είναι ωραία να του πει. Ε, δεν μπορώ, θα σα μιλήσω στα ελληνικά, γιατί αγγλικά δεν ξέρω ναι. καλά. Και, και του λέει στα ελληνικά. ελληνικά. Και, και δεν Μπορεί να λοιπόν να τον καταλάβουν, γιατί το από σπού και σπού, έχει δεν λίγο το αγγλικό έτσι. μέσα ναι, του. Ναι, ναι. Το έχει λίγο, το έχει πολλά S, που μπορεί να μπερδευτεί κάποιο και να ψάχνει να βρει. Το εγκρεμούν, μοιάζει γερμανικό. εγκρεμούν. Ο καρβανά, ο κρατικό. Ο κρατικό καρβανά. Ή ξέρει επειδή μιλάει πολύ με του Ευρωπαίου, ελληνικά στο Σούλτ και σε όλου αυτού, κάνοντα λάθη δεν τον έχουν διορθώσει ποτέ και νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή θα είπε εγκρεμί ο Καρβανά, του είπε ο Σούλς, ναι, και σου λέει αυτό είναι το σωστό, να το πω και στου Ιθαγενεί. Υποψιάζομαι ότι καν δεν μιλάνε. Τι να μιλήσει, για τις φωτο... Πάει και φωτογραφίζονται για, για να φανεί αυτό. Εννοεί... Τι θα Google Translate ή... Και δεν βγάζει καλή μετάφραση του Google Translate. Αλλά δεν αυτό το καρβανάσκ που έκανε μετάφραση Δεν έχει χθε στο ψηλά και δεν μπορεί να έχει μισώ στη μετάφραση. <laughs> είναι ένα <laughs> θέμα. <laughs> λοιπόν, μα δεν ε, έχει σημασία η πολιτική ηγεσία του τόπου, δεν διαπραγματεύμαστε με αυτού, δεν συζητάνε με αυτού. Mm. Η πολιτική ηγεσία υπάρχει για το ξεκάρμα τη υπόθεση και να νομίζω ο λαό ότι κάτι κάνει. Οι διεκτίρε είναι έτοιμε. Αλλιώ γίνονται οι επικοινωνίε, δεν δικείται το λαό το μέγαρο μαξίμου, την Ελλάδα δεν την κουμαντάρει το μέγαρο μαξίμου. Άλλα μέγαρα κουμαντάρουν την Ελλάδα που δεν βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Πάρτε τον άξονα ε, κέντρο Αθήνας μέχρι Κηφισιά και, και πάρτε και τον κάτω άξονα Συγκρού να βρείτε ποιοι ακριβώς κουμαντάρουν την χώρα. Και ποτέ δεν θα τους ψηφίσετε. Και ποτέ δεν θα σας ρωτήσουν για αυτό που θα κάνουν. Για μια στιγμή νόμιζα τα μέγαρα <laughs> στη Μαγούλα δίπλα. <laughs> και λέω, τι ποιος με <laughs> <Όχι laughs> <τα μέγαρα laughs> αυτά. Όχι. Ε, ωραία, θα βάλουμε διαφημίσει τώρα που θέλει ο Μάριο και θα συνεχίσουμε Ή μετά σαξί. υπόλοιπα σε λίγο Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την επίτευξη μιας αμοιβαία εποφελού συμφωνίας Πολύ καλό, το άλλο με το τοτό το ξέρετε Μετά από μακρές και επίπονες συζητήσεις τόσο πάνω στο πολιτικό όσο και στο τεχνικό επίπεδο Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία, μα πάρα πολύ ωραία Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία Ο δρό και εκεί που πήγα εντελώ ξαφνικά ξεφυράν μπροστά με μια έλλια. Η ελάβρε τα βούλια και έχει ξεφτρώσει πέρα πριν από 40 χρόνια. Μην τα βάζουμε τώρα με την έλλει. Στην τελική ευθεία ήταν η έλεια. Και ήταν να δει. Είδα στη τυχαία. Πόσα χρόνια αυτή η έλλειου. Έλεει εδώ στάθισ ο, ο κολό. Στο Twitter. Πάντα έτσι δυνατά από στόλη μπράβο ή σε Όσο για τον άλλο δίπλα σου νομίζω το έχει χάσει. Για το Μάριο λέει. Μάριο το έχει χάσει σε δίπλα του. Εσύ δεν σε ανέφερε. Ε. Όχι, κοίτα να δει. Προφανώ συμφωνεί με μένα. Αν πα... μπορώ να καταλάβω. Ο Παναγιώτη ο Πανχάιν. Ε, αποστόλει άσε τι μλκίε για τα πολιτικά στον άλλο τον κομμουνιστή και παί κανένα ΣΥΚ μέρο για διακοπέ φέτο. <laughs> Μακρόνι. Ότι <laughs> θα πάρει. <laughs> <Μακρόνισσος. I laughs> θα διώξουμε του κομμουνιστέ. Θα έρθει ο Άντωνη. Θα του διώξει του κομμουνιστέ. <laughs> ναι. Λει... Πού θα του πάει. Δεν ξέρω. Γιατί δεν εξορίζουν οι Οτσίπρα του Αδόνιδε κι αυτού. Κάπου Όχι, στα, καλά, στα κλειδονίσια να του πούν. Στην εικόνα. Τον Άδονι. Ναι. Δεν, το, ο Άδονι είναι πολύτιμο για τη χώρα. Δεν εξορίζεται. Πολύτιμο. Α να βρούμε αυτή την τιμή. Τη μεγάλη δεν διαμαχίζεται δε και δεν χαρίζεται. Α. Όπω λέγαμε παλιά και του Πασόκη. Θα νικόσουμε. Ο εμφύλιο άρχισε. Αυτό πότε? έχω να πω. Την 1η Ιουλίου έχουμε μια συγκέντρωση στην Εδιψώ για το διαχωρισμό του Δήμου μα. Τι γίνεται, παιδιά. Και καλεσμένοι θα είναι η ζωή μα. Απόστολε, πάρε στο Λί και έλα. Μην πάει με μάξη η ζωή, μην πάει με αμάξι θα έχει πρόκειες. Να βάζει βενζίνη από τη Χαλκίδα. Να βάζει από τη Χαλκίδα βενζίνη, έντες, να, φτιάξει. Φτιάξει. να βάλει φάστ στα λάστιχα. Τι Φέ, θέλετε. Και ό,τι άλλο. Οικονομική ενίσχυση, πάρτε οικονομικής ενίσχυση party, οικονομικής <laughs> <ενίσχυσης>, στα <laughs> λουτρά, βεβαίως. <laughs> βεβαίως. Ναι. Με το, το νερό. Θα ρουφήξουμε τα νερά, ναι. τα ζεστά. Ναι. Για, ε, έχει το βορείδι να τον ακούσουμε λίγο. ,τα, είναι υπέρ το του βορύδι, διαχωρισμού. Να το πούμε, δεν το καλά. Είναι υπέρ του διαχωρισμού. Το υπέρ του διαχωρισμού. Α, το πες. Ναι, ναι, ναι, τουλάχιστον αυτό νόμιζα ότι είπα. Και αυτό κατάλαβα εγώ τώρα. <χε> ότι, τι θα ήταν κατά του διαχωρισμού αφού είναι Ναι, δεν, ο δεν ο θέλουμε ο να μα διαχωρίσουν. Δεν γιατί έχετε θεί αλλά άλλων. Λοιπόν, ο Βορύδης της βράδυ ήταν στο online, στην εκπομπή MEGA, του Μέγγα, Ευαγγελάτος... Και προηγούμενο δεν ήταν, το προηγούμενο Πότε ήταν το... Στο Μπερτεντέρι, τα μπερδεύει. Έχει μετά το... Μπερτεντέρι λέω, πότε, πού Αλέξε, ήταν... το πρόγραμμα του Βορύδη. Πάει λέω πού ήταν μετά. τα τελευταία πέντε χρόνια. Πού ήταν προχθές, <laughs> λέω. Νομίζω δεν, ξέρω, δεν... λοιπόν Ναι, mm. δεν θυμάμαι που βγαίνει ο Βορύδη, οπότε κάνω ζάμιν θα δω ένα Βορύδη κάπου. Δεν μπορώ να συγκρατώ τα κανάλια oh, που βγαίνουν. Ναι, ναι, τηλεόραση βλέπει. Αυτή είναι. Δεν έχει συνδρομητική. Αυτή σα αξίζει. <laughs> <laughs> τι να δω τα λιοντάνια. <laughs> <και> τα κρουκοδίλια, <και τα> εκεί <δευθύνια>. να πρόκονται. Όχι, προτιμώ την ελληνική τσόντα. <laughs> Εντάξει. Ο... Λοιπόν, ε, ήταν ο Βορύδη χτε εκεί. Δεν ακούγεται πολύ καλά γιατί μιλάει και ο Κουρουμπλή. Όμω θα το έχει οχλοβοή ένα εννοώ, χειρότερο σε αυτά, αλλά καταλαβαίνουμε τι εννοεί ο Βορύδη. Πάτε σας πηγαίνατε εκεί φουζή... και σας έδιναν ιστορία και τώρα κύριε πήγε μια κυβέρνηση ξεχάστε και διαφραγματεύεται και υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια αυτού του τόπου και του λαού το δεν πάει ως ηχεία της Δίνει δε τη δε συνταγή ο Βόλφ. Το πατριωτικό βέβαια, δεν <laughs> δε λέω. Ότι εμεί ήμασταν στα τέσσερα, δεν είχαμε τόσα δι. Εσεί στα όρθια. Δεν το έλεγε, Φέρατε οχτώ δι. Στα τέσσερα, στου Ναι, και λέει τώρα Σκύπτε κατεβείτε. Πατριώτες. Λέει, κατεβείτε και εσεί στα τέσσερα για να γλιτώσουμε λεφτά. Mm. Αυτή είναι η οδηγία του των εθνοπατριωτών. Τόσο μοιρασμένοι του ήταν. Όχι, α του Ευρωπαίου είναι αυτό που είναι εδώ οι ντόπιοι, αυτοί που διοίκησαν. Πώ αντιλαμβάνονται το ρόλο του. Του Γαλήφη και τα λοιπά. Ναι, του Οσφιωκάμπτου. Του Υπηρέτη. Του Ανδρίκελου έχουμε πολλά να πούμε. Ναι, Τη Παραδουλεύτρα. Του Μπούμπι που βάζαμε κάποτε το Σαμαράδ να τον φωνάζει η Μέρκελ που τον είπε. Καθυπερβολή το κάναμε. Καθυπερβολή. <laughs> Τώρα έχει το βοήθεια να μα πει. Το... Για τον Μπούμπι, καθυπερβολή. Ναι, και συμβαίνουν όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που ζούμε όλοι μα. Εκτό από το Βενιζέλο. Γιατί ο Βενιζέλο είχε πει ότι διαπραγματευόταν, έκανε ναι, και έρανε. Ναι, και όλο. ότι η σκληρέότερη διαπραγμάτευση έχει γίνει από το Βενιζέλο. Ναι. Αυτοί τα λένε τα 4-5%. ήταν τα 4, να το πούμε αυτό. Η ναι, δεξή, ναι, ναι, ναι. Μάλλον η με ταμπέλα. Η χωρί ταμπέλα βενιζελική, δηλαδή και αυτοί δεν ήταν, κάναν την πραγμάτευση. Αυτοί τα λένε και τα πιστεύουν Και, και νομίζω ότι θα τα πούνε στο χαζό λαό από κάτω, γιατί έτσι τους συμπεριφέρονται. Και ε, θα τα πιστέψεις. Καλώ, κακό, ένα 4-5% του Ένα 43 πριν Ένα 43 πριν χρόνια. Να. Δηλαδή βλέπεις τον Γιώργο, τον εμπιστεύεσαι. Το Γιώργο, Λε να Ωραία. Λοιπόν, βλέπω εδώ. Το Καστελόριζο είναι καλός προορισμό τώρα το σκέφτομαι για διακοπές που μου ζητάτε, Όχι, να αναδείξει. Νομίζω θα πάει ο να, να κάνει ανακοίνωση. Α, α, α μάλιστα, Έχει ωραία. χαρακτηριστεί είναι το press room τη χώρα. Όλο το Καστελόριζο, το και το social το room. Θα έλεγα. Το, death το death room, room ό,τι θε Εκεί γίνονται οι επίσημε mm. mm. Και εκεί κοντά πνίγονται Παντού Η και η σημερινή Ευρώπη είναι Σε αυτή τη φάση, για αυτού που έρχονται. Μελλοντικά, από ό,τι φαίνεται, και για αυτού που μένουν, που έτυχε να γεννηθούν ε, εδώ. Αύριο το κουκού έχει συγκέντρωση. Με, Κατά τη γνώμη μου, έχει συγκέντρωση. Είμαι άτομα που το, ε, μα, τώρα, τώρα, τώρα, το άτομο, πω, έχουν το χω, πει να το, το άλλο, πω. Πε ό,τι θες. Έχει συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Στο στο σύνταγμα, σύνταγμα. σύνταγμα. Τώρα το χάσα. Στο Σύνταγμα. 8 η ώρα. Σου λέει εδώ ένα Twitter. Πε το για να συγκεντρωθούμε. Ναι, το είπα. Εντάξει, τα ξέρουν αυτά, Μόρρε. Δεν έχει. Δεν περιμένει ο κόσμο, δεν πάσχει από έλλειψη ενημέρωση. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο που θα δεν το ήξερα, θα αρχόμουν. Κατάλαβε. Τα ξέρουν όλοι, όλα. Τα... Όλοι ξέρουν τα πάντα. Εδώ... Και όλοι διαισθάνονται και τα περισσότερα. Εδώ και πέντε λεπτά ο Θήμιο λέει μπουρδε γιατί απλά δεν μπορεί να δικαιολογήσει του στάση του Κουκουέ για το θέμα τη ηθαγένεια. <Φυσχε> Επίση, την ισοπαίδωση όντω την κάνετε, αλλά ποτέ για το Κουκουέ. Ακούμε <Φυσχε> και βλέπουμε ελληνοφρένεια πάντα, αλλά να είμαστε ειλικρινεί, Μάρθι. Γι' αυτό μα αγαπάτε επειδή δεν κάνουμε την ισοπαίδωση για όλου με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα ήμασταν αυτοί που ήμασταν. Τον ρούπο Δεν όχι. Ε, δε μας αρέσει να τα ισοπεδώνουμε όλα με τον ίδιο τρόπο. Καταρχήν οι κυβερνήσει. το έχουμε πει 100 φορές. Το 95% του χρόνου μας, η ενέργειά μας, το τρώνε οι εξουσίες. Αυτοί που κυβερνούν. Και αυτοί παίρνουν και τα μέτρα που παίρνουν, εντάξει αυτή θα είναι μπροστά. Τώρα όλα τα υπόλοιπα επίσης δεν έχουμε πει ποτέ ότι είμαστε αντικειμενικοί αλλά και να πούμε κάτι που έχουμε πει κατά καιρού για το κουκουέ διάφορα απόλυσης Ζωσπάστη και τα υπόλοιπα ε, δεν θα τα πούμε έτσι όπως θα θέλετε εσείς. Τι να κάνουμε, δεν θα είμαστε εδώ η φωνή των άλλων, δεν γίνεται. Καλά σου είπε ο άλλο ότι απολογεί. Α τώρα. Μ' αρέσει, μου δεν δε, έκανα δε, γιατί. Να... Δε, Αχ, το κερατά τον έκανα να απολογηθεί. <laughs> ό,τι με Ακού και το άλλο. <laughs> Αλήθεια για το σύμφωνο συμβίωση για τα ομόφυλα ζευγάρια. Το κουκουέ γιατί δεν ψήφισε. Δεν ψήφισε. Δεν δε ξέρει τι σου γίνεται. Μήπω πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ <laughs> έλεγε ότι θα παντρευτούν συγκεκριμένα ομόφυλα ζευγάρια. Ναι. Βέ? Γιατί δεν είχε τα ζώδια μέσα. <laughs> <laughs> δεν προβλέπανε ζώδια που ταιριάζουν. Πού πα κύριε να παντρευτεί. Σωστό. Ό,τι και καλά ο γάμο. Ανεξαρτήτω φίλου είναι μια καλή διαδικασία, σοβαρή. Και πρέπει να την ψηφίσουμε. δικαιολογία. Ωραίο Ωραία το το νουρτί. Ότι ο γάμο δεν περνάει δί... κρίση. Καλά, έκανε τότε το κουμπί και δεν ψήφισε. <laughs> <laughs> <laughs> είναι περνάει πολύ κρί... μπροστά οι άνθρωποι. Δεν θα ψηφίσουμε κάτι που περνάει κρίση, <laughs> κύριε. Κατά <laughs> <laughs> και στα ετερόφιλα ζευγάρια και στα ομόφιλα ζευγάρια. <laughs> πήγε μια κνίτησα πάνω στο Gay Pride με φούξια παντελώνη. Δεν πήγε, η ζωή πήγε. Ωραία, θα ήταν πήγε ένα κνήτη με φούξι απατελώνει, <laughs> αυτό θα ήταν το αναγνωρίζει. <laughs> Γιατί δεν πήγε ο κουτσού μα με φούξα πατελώνει <laughs> στον Κ. Κατάμη, έχει καταστα... στην αρχή ότι τα μπαίνει έλεγχο κοινωνικών φροντιμάτων, τι είναι ο καθένα. Πού ξέρει σε πώ ήταν εκεί. Φαίνεται το κνήτη. Φε, Φα... είδε με κοντόξιλο κανένα εκεί πέρα. Θα <laughs> κάνει περιφρούριση στον <laughs> Gράτη, <Gate Pride> ξαφνικά, <laughs> όχι. <laughs> ναι, δεν είδα ε, κανένα. Δεν, δεν πήγα κιόλο σου πω, αλλά δεν είδα κι εγώ. Θα ικανοποιήσω και να είναι το ανάμαλο φιλοκρότη. Αποστώλησε γουστάρο πολύ. Εσύ, Γουστάρη τρίο με τον άδωνη. <Κοτρο> τι τι μερακλείδε <χοτρό> είναι αυτή η χοντρό. Είπαμε. <χοτρό> <χοτρό> αλλά... Εντάξει, να τα δοκιμάσουμε όλα, παιδιά. Να ψηφίσουμε <ναι> όσα σύμφωνα θέλετε. Να βάλουμε και φόξι απ' Να βάλουμε. Μερικέ φορέ φοράμε έτσι κι αλλιώ. Ναι. Αλλά και τρίο με τον Άδωνη. Ναι. Τέλο πάντων. Λοιπόν, ε, θα πάμε, έχουμε και άλλε διαφημίσει. Μάρια, και θε να τι βάλουμε. Πάμε να τι ακούσουμε και το τρίτο μέρο. ώστε να τελειώσουμε από αυτέ τι υποχρεώσει. Άρα, ή θα καταλάβει ο Έλληνα ότι όσοι υποστηρίζει η ΣΥΡΑ θα έχει και 23 το λάδι και το γάλα και 33 και 53 και όσο χρειαστεί για να βγουν τα λεφτά. Ή θα καταλάβει ότι ο άλλο τρόπο είναι να διώχνουμε χρήγο του κομμουνιστέ. Διώχνουμε χρήγο του Και φτιάχνουμε μια κυβέρνηση που θα κάνει αυτό που έχει κάνει όλο ο υπόλοιπο πλανήτη. Δηλαδή, μείωση δαπανών, διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει και φιλελεύθερη οικονομία. Να διώξουμε του κομμουνιστέ που δεν υπάρχουν όμω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να φύγουνε, παιδί μου, να φύγουνε. Εσύ πρώτο. Όχι, παιδί, λέει για κυβέρνηση. Δεν κυβέρναν <laughs> τα μέσα ενημέρωση. Να φύγει, κύριε. Ξέ, να... Ναι. Σε ε, δύο λεπτά. Α, Βλέπω ότι στη δίκη της Αυγή, ο δικηγόρος κάποιων χρυσαυγητών είπε, μίλησε για τα φερόμενα ω θύματα. Τα φερόμενα ω θύματα. Και Έλα... ο δικηγόρος της οικογένεια Φίσα ναι. είπε ότι ο Παύλος φύσας είναι θύμα και είναι προσβολή για τους οικείους να ακούνε τέτοιες ε, φράσεις. Μόνο για τους οικείους, για τη μνήμη του νεκρού δεν είναι. Ας τη μνήμη του νεκρού, ε, ας είναι ας μνήμη πολύ μνήμη σοβαρό ηθικό θέμα. Η μια μάνα, ένας πατέρας είναι εκεί και ακούνε αυτά. Θα δηλαδή έκαν, έκανε κάτι ανήθικο ε, η Χρυσή Αυγή να μου πει. Όχι. Ε, μα τι συζητάμε οι τώρα. Δικηγόροι. Οι, οι δικηγόροι. Οι δικηγόροι Έχουμε πάει και οι δικηγόροι ακόμη, ότι φερόμενα οστήματα. Ότι τι, αδίκως ε. κατηγορούνται. Δεν δολοφονήθηκε κάποιο. Δεν δολοφονήθηκε κάποιο άλλο, δεν κυνηγήθηκαν. Δεν έχουμε βριστηλέτα, μαχέρια, ρόπαλα στα σπίτια τους. Τι είναι όλα αυτά. Γιατί τα έχουν, για χαβαλέ. Και πέρα από τι δολοφωνίε, οι προπονητήσει τη πλάτε των Πακιστανών, ναι. τους ποδηλάδε, ο μάσθημα. Δεν είναι μόνο ομοφίσει. Φερόμενο ο συθικό αυτουργός μήπω, ο, ο δικηγόρο. <laughs> με αυτά και με αυτά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, Γιατί αν το ανοίξουμε έτσι θα πάμε και σε Μπαλτάκου και σε Σαμαράδες Άστα. Να πάμε. Να πάμε. <laughs> Γιατί να μην να πάμε. πάμε. <laughs> τι θέσαι, δεν πάμε εμεί. Δεν χαιρετάω από το. Λοιπόν, εδώ λέει Απόστολε Ψηφίζουμε υπέρ του διαχωρισμού του Δήμου Εδιψού. Να Πρέπει να, να έρθει. Δεν μπορώ να έρθω. Να Ότι θα στηρίξουμε. Ότι θα ξεκινήσει από τα λουτρά τη Εδιψού. Από... Θα ξεκινήσουμε επανάσταση από την Εδιψό. Λοιπόν, βάλετε το τραγούδι. Σα αποχαιρετούμε. Εξελίξει είναι πολύ έντονε και θα τι ακούσετε τώρα σε δύο-τρία λεπτά στο μαγαζίνο που ξεκινάει. Που το τραγούδι ρίζωσε και ψήλωσε σαν έντρο κι αυτή μέσα απ' τα σιδερά μανούλα κι αυτή μακριά στα ξένα Και δεν είναι φίλο, Κάνουν τη κορώνα, Σαβετρό, Κι Κι αυτοί Στα σένα, και Μανούλα, Κι αυτοί μακριά, Στα σένα, <Κ' αυτοί> τα Μανούλα, και